Ναι. Καλημέρα τι κάνει. Εδώ περιμένω. Πολύ η διαποίησε είναι αυτή η αποστόλη. Τι Γιατί πιστεύει. τίποτα να μην περιμένει. Γιατί την περίμενε, καλέ. Έφταστε, πια ελπίδα έφτασε. Απογοίτευση είναι επειδή περίμενε. Θύνη απογοήτευση. Πλέον δεν περιμένω τίποτα αποστώλη, απογοητεύτηκα. Τώρα κιόλα. Έχω μια απορία. Παλέξει έχει στο μυαλό του πίσω από του αριθμού και πίσω από τα πρόσωπα των θεσμών. Έχει στο μυαλό του τα πρόσωπα των Ελλήνων που τον εμπιστεύτηκαν. Κυρίω. Αλλά πίσω, αποστόπιτα, τα έχει πίσω. Μπροστά έχει πώ να χαρτιίζεται τώρα αυτό με τη μέρη καιλική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 Ήταν η πρώτη του φορά τον εμπιστευτήκαμε. Πιστέψαμε σε αυτόν. Τι κάνει τώρα, τι διαπραγματεύεται. Καλά και σε βιάζεσαι, περίμενε. <σχελίδι> Προτιμούσε το προηγούμενο καθεστώ που δεν διαπραγματευόταν κανεί. Πηγαίναν, υπογράφαναν, του λέγανε τι να υπογράψουν, γεια σα. <σχελίδι> τώρα κάτι <σχελίδι> γίνεται. Υπάρχει μια κινητικότητα. Γίνονται πράγματα, γίνονται πράγματα. <σχελίδι> Μπορεί μαλακισμένοι, μην μιλά από πάνω μου. Δεν ακουγόμαστε. Ναι. <σχελίδι> Δεν σου είδε Καλά Εντάξει. So. Αν βλέπει και στηρίζουν τον Αρκά, Τα μουρτοειδη, η λοβέρνητική αυτά. Λε, άσε, κάτι άλλο γίνεται ή την έχουν πέσει και ήδη με μανδύα Υζαίου. Άστο, αυτέ τι so. προοκάσει so. να τι έχει τον νούσου πάντα. Ε. Εγώ τι έχω στον μυαλό μου αυτέ τι επιθέσει που γίνονται και αυτέ τι προοκάσει. Όμω, αν θέλουμε να είμαστε τύμοι απέναντι σε, σε ένα σκηνογράφο που χρόνια τώρα μα τηρίζει σαν άνθρωπο, πρέπει οπωσδήποτε να καταδικάζουμε ακόμα και τις προβοκάσεις απερίφραστα Ναι καλέ είπα εγώ αυτό απλά μη συστρατεύεσαι μαζί με τους προβοκάτορες αυτό το λέω Εγώ αυτό σου λέω. Αλλά αν βλέπω να χαίρεται ο Λύκος, υποψιάζομαι κι άλλα πράγματα. Αλλά είναι όχι να του βλέπω αυτού που παίρνανε για να λογοκρίνουν τον Παστίτσιο ή του Λοβέρδου εδώ να είναι έξαλλοι με το ότι την πέσαν στον αρκά ο φασισμό και μου μιλάει ο Λοβέρδο αδημοκράτη. Όχι βέβαια. Εγώ σαν άνθρωπο θεωρώ ότι η σάφηρα πρέπει να είναι απερίφραστη με όλου. Να του χτυπάει όλου. Καλά, πέστε ο στου αυτό. Δεν του αρέσει και πολύ. Όλου εκτό του Σιριζέων μάλλον. Όλο αυτό που γίνεται αυτές τις μέρες μου θυμίζει ένα προεκλογικό ποτάκι του Κουκουέ. Ξανά τα ίδια με τους ίδιους ή ξανά τα ίδια με τους άλλους. Μάλλον θα στηρίξω λίγο ΣΥΡΙΖΑ τώρα με αυτό που θα... σα Και ίσω γλυκάνω λίγο και κάποιου πικρόχολου ΣΥΡΙΖΑίου φαν. Ε, ναι, του έχω ιδέε για τα προϊόντα που θα ανέβουν στο 23%. Για πε. Ναι, να ε, αποφεύγουμε τι κονσέρβε. Δεν Κα... θέλω μακκκίε, α... α... αποφεύγουμε τι κονσέρβε. Πρέπει να ξυπνήσει σιγά σιγά ο κόσμο. Δεν αποφεύγουμε καθόλου τι κονσέρβε. Όχι, οι ΣΥΡΙΖΑίοι φαν ειδικά να τις αποφεύγουν τις τι αποφεύγουν τι κονσέρβε. Μην κάνουν καμία τρέλα σπίτι του μόνοι του δεν νομίζω, μου φοβάσαι. Δεν ξέρω α... αν τι χρησιμοποιούν κιόλα. Όχι, μω Σερό αντί για μακαρόνια μπορούν ρεότατά να φτιάχνουν χιλοπίτες και μακαρόνια γκόβλε. Για την <συσχελίου> ώρα τι τρώνε τι χιλοπίτε από του Ευραίου. Να τι φτιάχνουν κιόλα. Είναι λίγο παράδοξο. <Κιλίου> <Κιλίου> να σου πω έφυλε, καλά πάει το κουκουέ. Πιστε, άμα το δείξουν οι δημοσιοποίηση πολύ ψηλά. Μην βγήκαν και λέει πάλι δεν θέλουμε να κυβερνήσουμε, δεν θέλουμε να κυβερνήσουμε. Μην το παρακάνουνε. Μην ανησχεί. <Κιλίου> δεν θα το δείξουν δημοσιοποίηση πολύ ψηλά. καταρχήν. Και ψηλά να είναι δεν θα το δείξουν. Οπότε μην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 Djenga. Να κάνει και έτσι. Ωραία. Και τώρα τι περιμένει. Θα γίνει η ρήξη, παιδί μου. Μην βιάζει. Ναι, ναι, σίγουρα, σίγουρα. Αν βλέπει πάνω καμένο στην κυβέρνηση, μόνο ρήξη να περιμένει. Το πολύ, πολύ να μαζεύω τίποτα φίλου. Εδώ να παίζουμε όλοι, όλοι μαζί. Αν έχει φίλου με τότε, αν σου μιλάνε. Ε, μα τώρα... Εγώ αν σε είχα φίλου, δεν θα σου μιλάγα μετά από αυτά που ψήφισε. Τέλο πάντων. Έλα, γεια. Που είναι αρεσί ο τάριφα ο Σύριζεο που έχει ξαφανιστεί τώρα από το βουβλί κατά τα μέτρα και δεν παίρνει τα για το κουκουέ. Στο λαγούμι του, eh. Πέσουν σε καλή μεριά οι προκαταβολικοί φόρου στα βιβλιαράκια του 100%. Γιατί είναι μεγάλο εργοδότη, όχι. Είναι μεγάλο αστό τώρα μαζί ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πειράζει. Και την επόμενη φορά βάλε και τα παιδιά να ψηφίσουν όλοι μαζί η Σύριζα. Περαστικά του. Τώρα που είναι δε... πεσμένοι, δεν είναι σωστό. Όχι τώρα και πιο κάτω να βουλιάξουν τα σκάτα, αχ, Ναι. Πάσια από την Μετιλίνη. Δημήτρη από τα... Απ' τον κόπτο. <σπάει> Πες το καθαρά μην τρέψε. <σπάει> Δημήτρη από τον κόπτο. Έρχεται η συμφωνία. Άψα τον παππού τώρα στο κολονάκι, άκουσαν πίνει λίγια του. Φύλε, εντάξει, να δούμε και στο να το δίκιο. Δεν φέστε για όλα. Μο λέει ο ψέφτη, όχι ένα παπούσα στο κολονάκι τώρα εδώ, με την, ε, οπλικα, με, το, με την ταγιάσκα, έγιω σύμπρα για όλα. Ούτε ψέφτησε. Εντάξει. Το τι δευτέ για όλα δεν σημαίνει ότι δεν είναι ψεύτης. Άλλο Αλτό ένα λόγο, άλλο, άλλο, το, άλλο, άλλο. το διαχωρίζουμε κι εμεί. Αλλά ήθελα να σου πω και μεσίγιση παππού τώρα, μεσίκισε. Έβρε και αυτό να σπιφτέ για πολλά, όχι για όλα. Καιρίω για το τι λέω ότι είναι αριστερό το πιο επικίνδυνο. τέλο πάρουν για πέ. Έχουν περάσει από την Ελλάδα και έχουν την Τσίπασο χθεσινό στραφτέ για όλα. Ελά είναι 7 δι. Σιγάρα είναι 7 δι. Εδώ έχουνε φάγκε να έχουνε φάει, Έχουνε παξιώσει όλη την Ελλάδα. Την πενταετία αυτή. Τα 7 δι παραπάνω του μνημονίου. Σα επιτάξανε. Μπορνόγερε. Κάτσε πίττο λεμπάνω έχει με παζαψί. Κρατάω ακόμα η ΣΥΡΙΖΕΙ. Γερά, γερά, φίλε, γερά. Μην το βάζετε κάτω. Αλλά ήθελα να σου πω άλλα που βγει τώρα. Δεν πειρά. Έλα, Να σου πω, όλα αυτά που γίνονται, εσύ τα θεωρείς τυχαία με τους αδόνιδες και με τη που βγαίνει και λέγει Καθόλου τυχαία δεν είναι, γιατί είναι κομμουνιστές Όχι, όχι φίλε Είναι πολύ πιο σοβαρό λίγο το ζήτημα. Α. Προσπαθούν να περάσουν την αντίληψη στον κόσμο ότι οι κομμουνιστές είναι εξουσία. Α, σόπα, μα... Το θέμα είναι ποιος τους δίνει το πάτημα να το πούν αυτό. αυτό είναι και αυτό ένα θεματάκι. Ε? Είναι ένα Ωτι η αριστερά είναι αυτό που βλέπουμε, Ακριβώς. είναι το ίδιο και το αυτό. Αυτό προσπαθούν να περάσουν, αυτό προσπαθούν να απογεύσουν. Οι Αδόνοιδε και αυτοί ψοφάνε να πούνε ότι αυτό είναι αριστερά, άρα είναι κομμουνισμός, άρα θα μια μπάντα Έλα. ολόκληρη. Δεξιά, χρυσή Αυγή, φασισμό. Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Δεν έχουν δεν. και συμφέρον δεν να έχω. στηρίξουν ε, οι χρυσαυγήτε. Οι ίδιοι χρυσαυγήτε. Γιατί οι χρυσαυγήτε δεν είναι μόνο όποιο είναι μέλο, είναι όποιο το έχει στο μυαλό. Διαφορά έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση επί Χίτλερ και η Ευρωπαϊκή Ένωση επί σήμερα. Ότι το... τότε κυρίαρχος ήταν η Γερμανία.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 Διαχωρίζω τη θέση μου. Γεια. Άλλη φορά μας παίρνει κανένα τηλέφωνο να πούμε και σου λέει τα μέρια όσα. ρώτησε τον εσέ παρακαλώ. Βρέ είσαι συνδικαλισμένος είσαι οργανωμένος στο σωματείο. Παλεύεις για αριστερά. Ποια αριστερά. Εγώ δεν μιλάω έτσι. Από το πίτρο λαϊκής εξουσίας είναι το σωματείο. Ούτε μου Λέω του αριστερά. Δηλαδή, όσο το χρησιμοποιεί τον όρο αριστερά ο Τσίπρα, το θεωρώ βρυσιά. Δεν το χρησιμοποιώ, δεν το λέω. Μα ρώτησε του να έκανε το... Θέλω να ξέρω όλοι αυτοί που παίρνουν α πούμε και κατηγορούν, κουκουέ και τα ιστορίε. Πε του βρεσί, τα φύτρα τη λαϊκής εξουσία είναι, είναι η εξωραϊστική η πολιτιστική σύλλογη, τα σωματεία τα... Τι είναι, Φιλαράκο, πετύχαμε το στόχο τώρα και μου παίζει τηλεφωνάκια. Που ξεπούλει κουπόνια και τώρα έχουμε χρόνο να μου παίζει και τηλέφωνα. <laughs> όλοι τα κ